Δέκατο πέμπτο μάθημα. Στον αέρα. On the air. In this lesson, we will join radio broadcasting. Our first program offers the opportunity to start the day with some relaxing exercise. Μερικές λέξεις που θα σας βοηθήσουν με τις ασκήσεις του προγράμματος. Στέκομαι. To stand. Όρθιος. Upright το πόδι Foot, το χέρι hand, ο μύρος thigh η πλάτη back ο ώμος shoulder το κεφάλι head η κοιλιά, tummy το μπράτσο. arm Πρωινή γυμναστική. Το καλοκαίρι φτάνει. Προετοιμαστείτε εσείς και το σώμα σας με τις ασκήσεις που σας δίνουμε κάθε πρωί. Η πρώτη άσκηση θα σας βοηθήσει στην προθέρμανση. Σταθείτε όρθια με τα πόδια να πέχουν περίπου 25 εκατοστά το ένα από το άλλο και τα χέρια να πέφτουν χαλαρά πάνω στους μυρούς. Με ίσια την πλάτη και τους ώμους χαλαρούς αφήστε το κεφάλι σας να πέσει μπροστά. Τώρα φέρτε το προς τα δεξιά και σηκώστε το επάνω. Αφήστε το να γύρει προς την αριστερή πλευρά και να πέσει πάλι μπροστά. Η δεύτερη άσκηση είναι για την κοιλιά. Ξαπλώστε με την πλάτη στο πάτωμα και φέρτε τα χέρια διπλωμένα πίσω από το κεφάλι. Τα πόδια να είναι λυγισμένα λαφρά και τα πέλματα να κουμπούν καλά στο πάτωμα. Κρατήστε τους αγκώνες όσο πιο κοντά στο πάτωμα μπορείτε. Τώρα βάλτε δύναμη στους μη της κιλιάς και όχι στα μπράτσα και σηκώστε το κεφάλι από τον κορμό όσο πιο ψηλά μπορείτε. Ελάτε πίσω χωρίς όμως να ξαπλώσετε τελείως και ξανασηκωθείτε. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτές τις ασκήσεις και μόνοι σας. Έως αύριο το πρωί που θα είμαστε πάλι μαζί σας με περισσότερες ασκήσεις. Καλή σας μέρα!